Η κατάσταση είναι μπουρδέλος στην Ελλάδα. Νέα Δημοκρατία. Ενημερώνουμε και τον κύριο Σούλτς και την κυρία Μέρκελ και όλους τους ενδιαφερόμενους. Ότι η Ελλάδα τεμαχίζεται, πολίθε. ΣΥΡΙΖΑ. Παναγίτσα μου. Διεφόλ, ναι, διευκόλυν, παιδεία σε τίποτα, είσαι μαρτολός πλέον. Ο ο ναι, κανή, ναι, ναι, την παναγίτσα μου. Παναγίτσα μου, που δεν με λόγια μου, που στο Έναν κατάσταση είναι στην Ελλάδα. Όπως λέει και το τραγούδι, φωνάξανε χορό. Το φωνάξανε χορό. Αυτό που λέει ο Ευάγγελο Μέη Μαράκης, κάτι παραπάνω θα ξέρει γι' αυτό και θέλει να τη διοικήσει την Ελλάδα. Επειδή η κατάσταση είναι έτσι όπως είναι στον τόπο μας. Αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι και αριστεροί και δεξοί. Είναι μια φράση του Βαγγέλη Μημαράκη, παλιότερη, αλλά θα παίξει πολύ από ό,τι φαίνεται εδώ στην Ελληνοφρένεια, αλλά νομίζω και γενικότερα, όχι μόνο στην Ελληνοφρένεια. Δεν είναι βέβαια όλα έτσι όπω τα περιγράφει ο Βαγγέλης Μημαράκη. Υπάρχουν και κάποιε γωνιέ τη Ελλάδα που περνάνε πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι, όπω είναι τα νησιά μα, η Κώση, η Μητιλήνη, η Λέσβος δηλαδή. Και αυτό δεν το λέμε εμεί, το λέει η Τασία Χριστοδηλοπούλου, που μέχρι πριν 20 μέρε ήταν υπεύθυνη για του μετανάστε, έκανε πάλι μια δήλωση στο The Press Project που έδωσε συνέντευξη, δήλωση η οποία, όπως και οι προηγούμενες, προκαλούνε την ανάλογη μηχανία. Μια Πλουτίσανε τα νησιά, έλετε. πλουτίσαν τα νησιά, τους πρόσφυγες. Και οι ΣΥΡΙ πρόσφυγες, επειδή έχουν όλοι χρήματα, ε, μένουν όλοι σε ξενοδοχεία. Αυτοί που έχουν χρήματα, μένουν σε ξενοδοχεία, ψωνίζουν από όλα τα μαγαζιά, κάνουν ένα τζίρο απίστευτο στην αγορά των νησιών, σύν αυτά με τα οποία, ξέρετε, τα παράνομα Φεκάστε, ψυχίστε, Ψεκάστε, Πλουτίσανε τα οπότε νησιά, οπότε. πλουτίσαν τα νησιά, τους πρόσφυγες ΣΥΡΙΖΑ Εσείς ποιος είστε? Είμαι υποψήφιο της αριστερά. Πώ λέγεστε? Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Από ποιο, ποιο, ποιο, ποιο, ποιο, ποιο μέσο είστε? Είμαι από την Ελλάδα. Τελειώσατε! Εσείς ποιος είστε? Εγώ έχω όνομα και πόνυμο. Πώ λέγεστε? Είμαι Βαγγέλης Μαϊμαράκης. Από ποιο, ποιο, ποιο, ποιο, ποιο, ποιο, ποιο, ποιο μέσο είστε? Έχω διεύθυνση και όποιος γουστάρει να έρθει να με βρει. Δεν είμαι ο Βαγγέλης, είμαι Βαγγέλης με η Μαράκης. Είναι η ιδιότητα το Βαγγέλης με η Μαράκης. Τα νησιά πάνε πάρα πολύ καλά, γίνονται τεράστιοι τζίρια, έχουν πλουτίσει τα νησιά, όπως λέει η Τασία δουλοπούλου Σε συνέχεια βεβαίω, ανάλογων δηλώσεων, λιάζονται, φεύγουν, δεν ξέρουμε πως φεύγουν. Έρχονται όλα αυτά για να μας καταλάβουν οι ξένοι. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Και σε αυτό τον τομέα, όλο αυτό τον καιρό. Το καλό ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο δίνει συνεντεύξει εκτό από το να κάνει και πολύ ωραία διαφημιστικά, να παίζει δηλαδή πολύ ωραία, ο Πάνος Καμένο. Και έτσι λοιπόν από αυτέ τι συνεντεύξει μαθαίνουμε τι ακριβώ φώναζε και ήθελε να μα πει τόσο καιρό. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνε πράγματι είμαστε ένα κίνημα πολιτών το οποίο γεννήθηκε όταν είχε πιάσει φωτιά η Ελλάδα. Και κεγόταν η Ελλάδα με τα μνημόνια και την πολιτική τη εσωτερική υποτίμηση, με την πολιτική ανεργία. Και φωνάξαμε φωτιά Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα Και φωνάξαμε φωτιά Φωτιά, φωτιά Μη σώμας θέλει να σβήσουμε τη φωτιά Γι' αυτό η επιλογή μας δεν είναι το κλιμακοστάσιο Αλλά η πυρόσβεση Φωτιά, φωτιά Θέλω να <Τι> την ταινία του Βέγκου που Πήγε να σβήσει μια φωτιά σε ένα καφενείο που είχε πιάσει ένα μπακάλικο Και πέταξε να μπει το Θα μας πάρουν με τις πέτρες! Φωτιά! Φωτιά! Έλα απόψε να καλούμε! Καϊκά! <forced> <iros vraiment> <ε kindergarten> Και φωνάξαμε Φωτιά! Και Βύση φώναζε μαζί με τον πάνω Καμένο φωτιά. Κανεί δεν του άκουγε. Δεν είδαμε και τη φωτιά, δεν την καταλάβαμε. Και κυρίω δεν έσβησε η φωτιά. Τα αντίθετα, το αντίθετο, άναψε και μια άλλη με τη συμβολή αυτή τη φορά και του πάνω Καμένο. Ο οποίο, όπω θα ακούσουμε πιο μετά, δεν έχει υπογράψει μνημόνιο λιτότητα. Αυτό που έφερε και η υπόγραψη είναι κάτι άλλο, δεν μα το διευκρίνησε. Αλλά μνημόνιο λιτότητα δεν είναι πριν. Πάμε όμω αυτό να πάμε να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε τι ακριβώ έχει συμβεί στην Ελλάδα για την ακρίβεια τι δεν έχει συμβεί. Γιατί αν δεν φέρναμε το μνημόνιο, ο Αλέξης στις 17 ώρες που ταλαιπωρήθηκε και μάλλον είναι πρώτη φορά στη ζωή του που ταλαιπωρήθηκε επί τόσε πολλές ώρες, γι' αυτό και το λέει συνέχεια Αν δεν είχε ταλαιπωρηθεί, αν δεν είχε υπογράψει δεν είχε φέρει το μνημόνιο τι θα είχαμε γίνει όπως λέει και η Άννα Βαγενά Τα σχέδια Το να βγει η Ελλάδα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι ένα σκαλοπάτι σε αυτή την γεωγραφική σημείο που είναι εδώ που είναι εύκολα να τους βολεύει ένα σκαλοπάτι μετάβασης και πέρας περασμάτων προσφύγων στους πολέμους που αυτοί δημιουργήσαν βεβαίω και κατευθύνονται για να στέλνουν τον κόσμο είναι μια θέση που τους βολεύει πάρα πολύ. Α τη δούμε λίγο αυτή και μπορεί να ήμασταν Το επόμενο θύμα. Δεν ήταν δύσκολο να διαμελήσουν και την Ελλάδα και να την καταστρέψουν όπως καταστρέψανε τη Συρία και την Ουκρανία. Δεν, δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα αυτοί. Θα μας πάρουν με τι πέτρε. Ναι. ναι, την παναγίτσα μου. Οπότε, καλύτερα μνημόνιο παρά να, έπεσε το στυλό, παρά να γίνουμε Συρία και Ουκρανία. Γιατί αυτό ήταν ο στόχο. Αλλά μπήκε ο Αλέξη Τσίπρα μπροστά. Το κατάλαβε ότι πάνε να μα κάνουν, φαντάζομαι, με τη βοήθεια του φλαμπουράρι, που αναλύουν την παγκόσμια κατάσταση μεταξύ Φρέντο και Φρέντο. Ε, κατάλαβε ότι πάνε να μα διαμελήσουν και λέει: Όχι, δεν θα μα διαμελήσουν. Θα υπογράψουμε το μνημόνιο. Ανέλαβε το κόστο. Διαλύθηκε και το κόμμα. Το κόμμα έγινε Συρία, είναι η αλήθεια, και Ουκρανία. Και σώσαμε όμω την Ελλάδα, δεν έχει γίνει όλο αυτό. Και αυτά ενώ δεν είναι μνημόνιο λιτότητα όπω λέει ο Πάνος ο Καμένο. Δεν υπογράψαμε μνημόνιο με την έννοια τη συνέχεια τη πολιτική τη λιτότητα. Μπράβο! Εκβιάστηκε η κυβέρνηση αυτή. Μου. Μία κυβέρνηση που έρχεται από την αριστερά. Μπέβαια. Και ένα κομμάτι τη κεντροδεξιά που δεν υποτάχθηκε στη διαπλοκή και στη διαφθορά. Μπέβαια. Και φτάσαμε χρησιμοποιώντα κάθε δυνατόν μέσον. Καθήσαμε στι συζητήσει. Σηκωθήκαμε από τις συζητήσει Ξεκάστε, ψηθίστε, ψεκάστε, ψηθίστε, τελειώσατε. Καθίσαμε στις συζητήσεις, σηκωθήκαμε από τις συζητήσεις. Ναι, ψεκάστε, ψηθίστε. Διέφυγα τρεις φορές αυτή Α, τρεις φορές. Τρεις φορές. Μπράβο. Γεια σα. Πού πάμε, Στο νομισματοκοπείο, Και ο Πάνος Καμένο πάει στο νομισματοκοπείο, στο γνωστό ταξί που κάνει βόλτε και μαζεύει διάφορου για να του πάει εκεί που αυτοί θέλουν. Θα ακούσουμε στην πορεία που ακριβώ πηγαίνουν. Έτσι λοιπόν, μάθαμε ότι δεν έχει υπογράψει μνημόνιο λιτότητα. Αυτό που ήρθε τώρα δεν είναι λιτότητα. Όλα αυτά που υπάρχουν μέσα για αγρότε, για συνταξιούχου δεν είναι λιτότητα. Και με η αντίστασή του, η Το ρωμαλαίο τη υπόθεση υπογραμμίζεται από το ότι, όπω λέει ο Πάνο Καμένο, καθίσαμε και σηκωθήκαμε. Και όπω λέει ο Αλέξη Τσίπρα, τρει φορέ έφυγε, άλλε τόσε ήρθε βεβαίω γιατί δεν έπρεπε να φύγει. Δεν έχει βάλει μέσα τι φορέ που πήγε στην τουαλέτα. Και αυτό έχει μια αξία. Φαντάζομαι ο ιστορικό του μέλλοντο θα τι αθροίσει όλε τι φορέ που σηκώθηκε και έφυγε από το τραπέζι σε αυτέ τι κρίσιμε 17 ώρε και θα έχουμε μια συνολική αποτίμηση του έργου. Μέχρι τότε θα μείνουμε με το όραμα του Αλέξη. Ω ΣΥΡΙΖΑ για να τελειώνει όλη αυτή η συζήτηση. Έχουμε συλλογικές επεξεργασίες και ψηφισμένες από το Συνέδριο Συλλογικές Θέσεις, οι οποίες τι λένε, να μετατρέψει την Ελλάδα σε μπανανία, να μετατρέψει την Ελλάδα σε χώρα απικίας, απικία χρέους της ίδιας της Γερμανίας. Πεταγούμε κάπου, να φάω και ερχόμενο. να μετατρέψει την Ελλάδα σε μπανανία, σε χώρα που δεν θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει μόνη της για το ποια θα είναι εξωτερική της πολιτική, οικονομική της πολιτική, σε χώρα που η εργασία θα έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, θα έχουμε 60% ανέργους και αυτοί που θα εργάζονται θα παίρνουν 300-400 ευρώ για να φτιαχτεί μια ειδική οικονομική ζώνη. Αυτό λοιπόν είναι το όραμα. Ε, έχει πολλά Είναι μεγαλύτερο το όραμα, αλλά εδώ ακούσαμε μια μικρή συμπίκνωση των στόχων όλων αυτών, των ονείρων που έχει ο Αλέξης και έχει αρχίσει σιγά σιγά να τα εφαρμόζει γι' αυτό θέλει ξανά την εντολή ώστε να συνεχιστεί όλο αυτό το πολύ ωραίο που μας έτυχε και το παρακολουθούμε είναι η αλήθεια όλοι με ανοιχτό το στόμα γιατί έτσι τόσο γρήγορα δεν το περίμενε κανείς Απ' την άλλη φτιάχνονται διάφορα σχήματα α, στρογγυλεμένα, ομοιόμορφα, το παλεύουν εμπάς περιπτώσει όπως θα ακούσουμε τώρα από την Εύ η Δημοκρατική Συμπαράταξη, δηλαδή το Πασό και η Δημάρ έχουμε βάλει ως στόχο σε αυτές τις εκλογές να βάλουμε τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός τρίτου κόλλου εναλλακτικού κόλλου εξουσίας με προοδευτικό πρόσημο Συμπαριστάν Συμπαριστάν Συμπαριστά Συμπαρισ... έχω δίνουμε τη συμπαράστασή μας. Δημιουργούμε τον τρίτο προοδευτικό πόλο διακυβέρνησης για αυτόν τον τόπο. Και στον οποίο αυτή ήταν η Φόφη βεβαίω, στον οποίο συμπαριστάμε δίνει τη συμπάσταση του γιατί ποτέ δεν θα βγει η λέξη, ακόμα θα περιμέναμε από τότε που ήταν προθυμώ να βρει ακριβώ τι πώ παίζεται, ποια γράμματα μπαίνουν στη σειρά και πώ αρθρώνεται όλη αυτή η πολύ μεγάλη είναι αλήθεια σύνθετη λέξη. Αυτό φτιάχνουν η έβξηδο οι η Δημάρ, ότι έχει απομίνη περιπτώσει, και ο φόβη Γεννηματά και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά να θυμίσουμε ότι αυτό ακριβώ. Κάποια στιγμή προσπάθησε να κάνει, αλλά τον φάγανε τα συμφέροντα ο Φώτης ο Κουβέλης. Κύριε Πρόεδρε, συζητάμε για του δύο κόλλου τη στιγμή που υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια για τη δημιουργία τρίτου κόλου. Πιστεύετε πω έτσι όπω έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μέχρι σήμερα, αυτό το εγχείρημα μπορεί στην αλήθεια να έχει επιτυχία. Κοιτάξτε, η Δημοκρατική Αριστερά προωθεί τη συγκρότηση του χώρου του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού τον προοδευτικό αυτό πόλο. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο Γεια σας Πού πάμε Στου διαόλου τη μάνα Ο προοδευτικός κόλος σας το ξαναπώ Ή θα είναι πραγματικά προοδευτικός ή δεν θα υπάρξει Το πάλευε ο Φώτης ο Κουβέλης, είναι η αλήθεια, ήταν πρωτοπόρο να δημιουργήσει τον προοδευτικό, δεν του πολυβγήκε, τον φάγαν τα συμφέροντα. Λογικό είναι όταν θες να κάνεις κάτι τόσο σημαντικό, να ανατρέψεις το σύστημα και το χτυπάσεις και από τα μέσα. Και με τόσο το, το έντονο τρόπο που το έκανε ο Φώτης ο Κουβέλης, θυμόμαστε όλη την ένταση, ε, όλο αυτό ήταν λογικό να ενοχλήσει πολλά συμφέροντα και να τον παύσουν, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες Περιπτώσεις. Εδώ να σημειώσουμε την ένοχη στάση του λαού που δεν προέταξε τα στήθη του για να σώσει το εγχείρημα του φώτη του κουβέλη που τόσο πολύ ε, το είχε ανάγκη και ο λαός δεν το έχει καταλάβει, κάποια στιγμή θα το καταλάβουν και τα ζώα όπως, έλεγε, όπως λέει ένα άλλο ηγέτης που τον βάζουν τα μέσα ενημέρωση σιγά σιγά μέσα στην Βούλη Υπάρχουν και διαφημίσεις των κομμάτων, κακώς πληρώνει η διαφημιστική καμπάνια η Νέα Δημοκρατία Τη μία καμπάνια, κακός πληρώνει μια άλλη εταιρεία και μια άλλη καμπάνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε αυτή δύο γιατί βασική διαφορά δεν υπάρχει όπως ξέρουμε, παρά μόνο τα κτίρια που είναι διαφορετικά, τα πρόσωπα που είναι διαφορετικά και κάτι άλλες μικρές λεπτομέρειες, θα μπορούσαν να φτιάξουν μια όπως κάνουμε εμείς. το δρόμο. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, συνεργασία, προοπτική. Αριστεροί και όλων των τον και των διαφόρων ληστών με τις αφορολόγητες καταθέσεις για τις οικολόγητες δημόσιας περιουσίας δανειστές της διεθνούς τοκογλυφίας όλοι μαζί όλοι μαζί πάμε την Ελλάδα μπροστά όλοι μαζί Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ Η Ελλάδα μπροστά και τότε θα γίνει το μεγάλο άλμα μπροστά μπροστά για να πετύχουμε το μεγάλο άλμα στο αύριο Εμεί ποτέ δεν ξεχνάμε και τον Αντώνη Σαμαρά, που θα ήταν τώρα πάλι υποψήφιο πρωθυπουργό και ίσω ξανά πρωθυπουργό, αλλά βιάστηκε κατά την πίεση. Χάσαμε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Α ελπίσουμε, αν βγει ο Μημαράκι, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, να αξιοποιηθεί όπω πρέπει η εμπειρία του Σαμαρά ή τουλάχιστον να τύχει τη αντίστοιχη αξιοποίηση όπω έχουμε με την εμπειρία του Κώστα Καραμάλη. Έβλεπα κάτι φωτογραφί, ήταν πάλι κάτι διακοπέ την προηγούμενη εβδομάδα εκεί στην Πάτμο με Μαγιό κανονικά, ε, με, ακουμπάει και αυτό στην αγωνία, κάθε καλοκαίρι το κάνει και τις άλλες εποχές, στην αγωνία του ελληνικού λαού. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 211-2008-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί σας περιμένει ο αποστόλη, γλυκός πάντα και προσινή. Όποιο θέλει να στείλει SMS, θα γράψει η θα αφήσει ένα κενό, το μήνυμά του, Αποστόλης του 54%, 100, τα διαβάζουμε, δεν έχει σημασία αν τα διαβάζουμε στον αέρα, εμεί εδώ τα βλέπουμε. Επίσης, μπορείτε να στείλετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studiopapaki.realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και είναι καλό έτσι όπως προχωράει η προεκλογική περίοδο και σήμερα έχουμε και το debate των αρχηγών στις 9, να γνωριζόμαστε σιγά σιγά και να κάνουμε τις συστάσεις για να δούμε από ποια τζάκια, επειδή έχει παίξει πολύ αυτό, ποιο είναι γιος εργολάβου ή ποιο έχει μεγαλώσει σε σαλόνι εργολάβου ή ποιο τον έχει... Βοηθήσει εργολάβος για να προχωρήσει Για να σώσει τον τόπο. Δεν είναι όλοι από εργολάβους υπάρχουν και πιο ανθρώπινες σχέσεις Όπως θα ακούσουμε τώρα. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Του γιατρού και τη μελκομένη τη του μακαρίτη και του θοδωρή του Μπαλτούρου, του γιου του Ανέστη, του και Εγώ έχω όνομα και επώνυμο Είμαι Βαγγέλης Έχω και Σε γιατί εβαστε. Ε, başlı στο διαρόλε. Γεια Πού πάμε; Στο ροπέδιο Αχλοδοχορίου. Γεια σας, Που Πού πάμε; Να υπογράψουμε νέα μνημόνια. Γεια σα. Που πάμε, Ταδεύουμε όλο ταχώ τον εμφύλιο πόλεμο. τα Γεια σα. πάμε, Να καμίσουμε τον απλό πολίτη. Είμαστε σε μια φάση που σήμερα, εσύ αύριο δεν είσαι. Η κατάσταση είναι μπουρδέλο στην Ελλάδα. Κυρίε και κύριοι, είναι σε Τι λες Γεια σας. Πού πάμε. Στο σπίτι του κρεμασμένου. Εδώ λοιπόν στο ξεκίνημα αυτού του κρίσιμου αγώνα είμαστε εδώ για να θυμίσουμε να γιαθυμίσουμε <σ> τους αγώνες και τους αγωνιστές για την Ελλάδα. Να, να θυμίσουμε πρώτα απ' όλα τον απλό πολίτη. <σ grouping> Μπράβο! <σ overlapping> πρώτα απ' όλα, το λέει καθαρά ο Ευαγγέλης ο είναι πρώτα απ' όλα τον απλό πολίτη. Μετά θα πάρουν σειρά σιγά σιγά και υπόλοιπα, αλλά πάντα προηγείται ο απλός πολίτης να του το αναγνωρίσουμε. Σήμερα είναι βραδιά Διμ Κάτε έναν Τιμπεϊ. Έχει προσωπικότητα. Τιμπεϊρε αύριο το πρωί, ρε. Φέρτε με έναν Τιμπεϊ. Δέκα προπονητέ να κάνω Τιμπεϊ να ανταλλάξουμε απόψει. Θα φουλάρω. Ποιον θε, όποιον γουστάρι. Θα φουλάρω. Δεν κολώνω. Αυτά έχω, αυτά θα πω. Θα πει και ο άλλο θα αποφασίσει ο κόσμο. Τι κολώνει, ζε Σαμαρά, Τιμπεϊ. Τι κολώνει, ζε. Τιμπεϊρε. Φοβάσαι, αι. Αυγή Με το ζόρι θα βγει. Δεν μπορεί να κάνει χωρί Τιμπεϊ. Ο Αλέφαντο βεβαίω με τα αιτήματά του για το Τιμπέι θα το δούμε το βράδυ, αλλήμον και για λόγου δουλειά και επειδή είναι βράδυ, με πίτσε, παραγγελίε, καταλαβαίνετε. Λίγε φορέ έχει τη δυνατότητα ο ελληνικό λαός να κάτσει απέναντι στην τηλεόραση, να το απολαύσει. Θα είναι και άπειρε ώρε. Το καλό θα είναι στο τέλο, εκεί που ένα θα κάνει ρωτήσει τον άλλον. Στι προηγούμενε εκλογέ δεν είχαμε Debay. Το Γενάρη ήταν ο Σαμάρα. Ο Σαμάρα ξηνό, δεν ήθελε με κανέναν, τα θυμόμαστε. Είχαμε όμω όταν βγήκε ο Γιώργο. Τιμπέι το 2009 Που είχε κάνει με τον Καραμαλή σε μία, μόνο βραδιά, σε μία μόνο βραδιά Ο Γιώργος είπε αυτά που θα ακούσετε τώρα Μάλιστα είχα μια, την ευκαιρία Και έχω την ευκαιρία με πολλούς Διεθνείς προσωπικότητε να συζητώ τα προβλήματα της χώρας <Και> γιατί είναι μια περιουσία η οποία όλο και περισσότερο με τις κλιματικές αλλαγές πρέπει πάση θεού να το προστατέσουν <Και> πρέπει πάση θεού να το προστατέσουν <Και> μάλιστα θέτοντας την κόκκινη γραμμή την σύνθετη ονομασία για πάση χρήση <Και> για πάση χρήση <Και> να έχουμε θέση στον κόσμο θέση στον κόσμο ουσιαστικό <Και> αντί να δει πώ Θα αναπτυχθεί η ανάπτυξη, θα αναπτυχθεί η οικονομία μας. Είναι απαράδεκτη αυτή η αντίληψη μη σεβασμού των χρημάτων του ελληνικού εργαζόμενου και του ασφαλισμένου. Ήταν μόνο μία βραδιά. Αυτή του ελληνικού εργαζόμενου, το πάση θεού, το πάση χρήση, όλα μαζί. Γιώργος Παπανδρέου. Δεν λείπει σήμερα. Δεν έπρεπε το κηδισό να το είχαμε βγάλει στις προηγούμενες εκλογές και να τον είχαμε και το Γιώργο εκεί. Τι θα ακούγαμε αύριο. Τουλάχιστον να λειτουργήσει αυτή η παρατήρηση που μόλις κάναμε ως μάθημα για να μην ξαναζήσουμε αυτό το πάθημα. Ελά, τελικά ο όρκο τιμή που δώσε ο είναι αυτά τα αργότερα θα τα πληρώσουμε εμεί, μου φαίνεται. Αχ, αυτό το είχα ξεχάσει ότι είχε δώσει και ο όρκο τιμή. Α, το είχε ξεχάσει, Βέβαια, λογικά, αν ξαναβγεί πρωθυπουργός, τώρα έχουν πέσει μάσκες, θα ορκιστεί κατευθείαν με παπά. Θα κάνει θρησκευτικό όρκο να τελειώνουμε. Αυτό δεν πρέπει να βρει την τσίφα του, φίλε. Την πρωθυπουργός... Έλα, τώρα. Έχει, έχει και, και μιλάει. Εδώ, παιδί μου, οι ακόμα οι και τα λένε. Θα διαλέξουμε <ΣΠΟ> τον καλύτερο. Συνήθω διαλέγουμε τον χειρότερο. Αλλά okay. <ΣΣΣ> <ΣΣ> οκ. Από πάει και μιλάει, πώ να αφήνω και περπατάει. Πρέπει να τον έχουν στα χέρια, αυτό εννοεί. Όχι, <ΣΣ> <ΣΣ> ναι, Γιατί, ναι, ναι, να το λέμε καθαρά. Γιατί τέτοια συμφωνία <ΣΣ> δεν θα έφερνε άλλο. Μόνο Τσίπρα. Στα χέρια πρέπει να τον έχουν. <ΣΣ> και με ευχαριστώ συνέχεια. Να έχει ένα κλακαδόρο από πίσω να λέει ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. <ΣΣ> ναι. Δεν υπάρχει ψήφο. Να δώσει κάπου. Δηλαδή, μολότοφ αν το πας, ας πούμε, είναι. Αλλά γεράσαμε και για τη μολότοφ. Δεν μα παίρνει πλέον. Άσχημα τα πράγματα που θέλει. Ακούσα από 90 δι. Ο άλλος κατεβαίνει νομισματοκοπείο. Ο άλλος κατεβαίνει σε γκρουμπ. Τρούμπα έχουν φτάσει. Μητρόπουλο λέει κουκουέ. Η ετοιμότερη στάση, για όποιον επιλέξει να τοποθετηθεί εκλογικά Είναι να επιβραβεύσει την ετοιμότερη διαχρονικά και σωστότερη και συνεπέστερη πολιτική δύναμη που είναι το κουκουέ. Δηλαδή έχουνε γα*** τη μάνα στο, στο, π, τα στο σύστημα, δεν υπάρχει αυτό. Πάς, τι, δε πα στη μολότο, τι δεν πας. Εξαρτάται τώρα επειδή είμαστε σε <σκεκά> άλλη <σκεκά> εποχή με τι θα τη φτιάξει. <σκεκά> κάτι με ένα προσέκο, <σκεκά> με ένα μοσχάτο <σκεκά> ντάστι, κάτι. Δηλαδή, δηλαδή είμαστε σε άλλη κλάση πια, είμαστε στην Ευρώπη. Παραμένουμε Ευρώπη, τι Κινέζικο φιτήλη καλέ. Είναι, με θα την κάνει σε μπουκάλι προσέκο <laughs> με πετσετούλα διαφημιστική <laughs> άπερολ. <laughs> ναι. Έχω πρόβλημα. Είμαι στο εξωτερικό και θα είναι μέχρι τις 21 του μήνα και δεν θα μπορέσω να ψηφίσω. Ωπα να θεμάσαι. Το, το λεβέντι στην ιστορική την ίσυρα, την Βουλή. Α, εγώ το έχω πει. Ο λεβέντι πρέπει να μπει στη Βουλή. Είναι ιστορική και ηθική δικαίωση. Ότι θα πάρουμε τι πλουτοπαραγωγικέ πηγέ και ότι ο λαό θα άρθει στην εξουσία Μη μου λε πλουτοπαραγωγικέ και άλλε σύνθετε. Και εκεί που ήσταν στα κάγκελα με τον Τσίπρα μου πήγε λαφαζάνη. Μη μου γύρισε ξαφνικά κουκουέ. Αυτό φοβάμαι. Χτε ακούω τον κουτσούμπα στον αντένα. Α και σ' άρεσε. Και βάζει την κασέτα. Από Α, εκεί κόλλησε και άρχισε να λε πλουτοπαραγωγικά. Forever, λαφαζάνη. λαφαζάνη, είπε ή δεν άκουσα. Είπε ο Τσίπρα ότι ζητάει μια πρώτη ευκαιρία να κυβερνήσει τη χώρα. Ναι, γιατί τώρα το μήνε, 7 μήνε δεν είναι ευκαιρία. Είναι yeah. γεύση ευκαιρία. Είναι το κερασάκι τη Τούρτα που δοκιμάζει το πρώτο, το, το, το, το ασβεστομένο που το δοκιμάζει να φάει, αλλά δεν έχει φάει Τούρτα, δεν ξέρει. <laughs> αλλά μην μιλάμε με αυτού του όρου τώρα. Δηλαδή αριστερά, κυβέρνηση και φαγωγότη είναι λάθο. Αυτά πώς... τα κάνουν οι προηγούμενοι. Οι καινούργοι θα φέρουν κάτι καινούριο. Λογικά. Νομίζω πω κάθε φορά που ο Τσίπρα θα περνάει μπροστά από καθρέφτη, σηματείται το ίδιο του Σαμαρά. Μπορεί, δεν ξέρω, αλλά θα λέει καθρέφι καθρεφτάκι μου ποιο είναι ο πιο ο <laughs> Εγώ ή ο άλλος, εσύ θα το λέω καθρέφτη. εσύ μην ανησυχεί. Εσύ που το έπαιζε και αντιμνημονιακός και αριστερός και ότι θα τα όλα με ένα άνθρωπο και με ένα νόμο. Εσύ είσαι ο πιο μνημονιακός, μην ανησυχεί. Και ο άλλος είναι, αλλά εσύ είσαι ένα κομματάκι παραπάνω. Ο Λαφαζάνη στι 20 Φεβρουαρίου τι, τι, τι ψήφισαν εκεί, δεν ήταν μνημόνιο αυτό. 20 Φεβρουαρίου ήταν επέκταση του παλιού μνημονίου, δεν ήταν αυτό. Ούτε εφήρμοσε μνημόνιο ο Λαφαζάνη στη θητεία του καθόλου. Αντιμνημονιακά κινήθηκε. Ψήφισαν δεν επέκταση για δύο μήνε, δεν του πέρανε στη Βουλή, δεν έφυγε τότε, δεν παρατήθηκε, ακόμα δεν ήξερε τι γίνεται. Πού να ξέρει Ψήφιζαν... τώρα, δεν είναι τώρα ο Παίσιο, είναι ο Λαφαζάνη είναι. Δεν είναι γέροντα Παίσιο, είναι γέροντα Παραπλανήσιο. Αγωνάζει αυτό στη βάκη Αμπρι Μετελήνη και το Γιώργο από τη. Απ' Τη Ζαχάρο και Μαρί... Από τον Κόλο, από το Οβόλο. Και μετά που ψήφισε το μνημόνιο η συντροφή του που ψηφίσενε το μνημόνιο. Γιατί η πεσυρίζα τη την κυβέρνηση δυνατά, δεύτερη μέρα. Ζήθηκε την κυβέρνηση που το... με μέθοδο δουρίου ή που θα κατέστρεφια το... τα μνημόνια. <συνθήκες> Αυτή η κυβέρνηση τύριζε. Κοίτα, ξεγλάσθηκε ολαφασάνη το... από το Τσίπρα. Το πλάνε, όπω όλου μα. Πώ ψηφίσαμε όλοι τσίπρα έτσι, ολαφάζονισ ήταν κωτό. Τι, Τι είχε αυτό ο κερατά ο τσίπρα σε αυτό το κοκαλάκι τη νυχτεριδα. Δεν μπορώ να καταλάβουν, μα κορώει δεν όλου του Τι το Λαφασάνι. Η αριστερή πλατφόρμα. <συνήντα> Τι να ξέρουν οι άνθρωποι μωρέ, τώρα. <συνήντα> Πήγαν εκεί πέρα με αγνέ προθέσει αριστερέ. Εντό τη Ευρώπη, ευρωκομμουνιστικά πάντα συνεπεί. Να εφαρμόσουν τα μνημόνια, να μα σώσουν μέσα από το ευρώ. Με το σφυροδρέπανο στο χέρι, θα έλεγε κανεί. Δηλαδή η Τσίπα δεν έχει φτάσει αυτά τα επίπεδα. Μόνο να πούνε ότι με το σφυροδρέπανο στο χέρι πηγαίνανε. <συνήντα> τώρα δεν είναι δεύτερη φορά αριστερά. Τώρα είναι δεύτερη ευκαιρία αριστερά. Δεν είναι δεύτερη φορά. Δεύτερη ευκαιρία αριστερά είναι η ΣΥΡΙΖΑ 2. Η ΣΥΡΙΖΑ πάμε πάλι έτσι. ΣΥΡΙΖΑ κ Πες το και έτσι, Φουταλού, ζουλού, Α -α -ε δεν υπογράψαμε. Α -α. Δεν υπογράψαμε. Δεν υπογράψαμε μνημόνιο με την έννοια της συνέχισης της πολιτικής της λιτότητας. Μπράβο! Yeah. Δεν ήταν η συνέχιση, όπως λέει ο Καμένος, ήταν καινούρια Λιτότητα μηδένισε το κοντέρ και ξανάρχισε από τον Ιούλιο και Αύγουστο που ψηφίστηκε. Να ακούσουμε τώρα ποια είναι η μόνη σοβαρή πρόταση αυτών των εκλογών. Το άκουσα στην τηλεόραση ότι ψηφίζει για πλάκα ο ελληνικός λαός την Ένωση Κεντρών. Για πλάκα είναι το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Η μόνη σοβαρή ψήφος είναι η ψήφος στην Ένωση Κεντρών που πάντα ετάσε το υπέρ των μεταρρυθμίσεων και από, που από τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, θα μπορέσει να επιβάλει αυτές τις μεταρρυθμίσεις στην κυβέρνηση που θα σχηματιστεί. Αυτή είναι η μόνη σοβαρή, ο Βασίλη Λεβέντη. ήταν νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό, δεν έχουμε κάτι διαφορετικό. Είναι η μόνη σοβαρή ψήφο, πρόταση δηλαδή αυτών των εκλογών. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε κάτι πολύ αριστερό από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Δεν είναι φρέσκο, είναι παλιότερο, μην φανταστείτε πολύ, όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ Νούμερο 1. Η πολιτική τη κυβέρνησή μα είναι υπέρ τη απελευθέρωση των αγορών και ενό υγιού, και ελεύθερου ανταγωνισμού. Με μια παρατήρηση όμως, απελευθέρωση των αγορών δεν σημαίνει υποβάθμιση και κατάργηση του δημόσιου τομέα στον χώρο της ενέργειας. Αυτό είναι. Τι θα πει ένας αριστερός, πώς διαφέρει ο αριστερός, όποιος αριστερός με όλες τις αποχρώσεις από τον δεξίο. Ε, όταν μιλάει για τον ελεύθερο υγιή ανταγωνισμό, όταν ακούτε τέτοιο, να ξέρετε ότι υπάρχει από πίσω σκέψη πολύ και κυρίως αριστερό πάθος, αγώνες και όλα τα υπόλοιπα. Κάπω έτσι δικαιώνονται οι αριστεροί αγώνες. Για κάθε πολίτη αυτή τη χώρα που θέλει να τιμά τη λέξη αριστερό, θα πρέπει να έχει κατά νου ότι η αριστερά ή θα είναι επαναστατική, ή δεν θα υπάρχει αριστερά. Εδώ Άρα... είμαστε στο σημείο που η αριστερά είναι επαναστατική. <laughs> Κοίταξε <laughs> να δει, βέβαια θέλω να είμαι δίκαιο, με έναν τρόπο είναι επαναστατική. Ναι. Δηλαδή την επαναστατικότητα του Τσίπρα να οφείλουμε να την αναγνωρίσουμε. Είναι επανάσταση τώρα μέσα σε ένα κόμμα που ευαγγελίζεται την αριστερά να πα να πάρει τόσο ακροδεξιά μέτρα και μνημόνια. <laughs> δηλαδή είναι επανάσταση στον χώρο του. <laughs> που επανάσταση στο χώρο, αυτό που λέγαμε παλιά, επανάσταση στο χώρο της κούπας που λέγαμε, επανάσταση στο χώρο του σαμπουάν, έτσι, επανάσταση στο χώρο του ξεπλύματος τη αριστεράς έκανε ο Τσίπρας. Ναι. Εγώ κατηβαίνω υποψηφί εδώ στη δράμα με το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδου. Κατέβα από θες. Θέλω να ευχηθώ σε όλου του συντρόφου μου και καλό αγώνα και ελπίζω ότι θα πάρουμε την τρίτη θέση. Δεν βαριέσαι. Ποιο Τι... άλλο θα την έφερε την ελπίδα. Να μην ελπίζει και εσύ ότι την τρίτη θέση. Κα... Τόσο το ε... τσίπρα. Ε... Δεν εσύ θα τρίτη θέση. Ο... και η ελπίδα και η ελπίδα έχουν ίδια γράμματα. Είναι... Όπω έχει πει ο σοφό, ο νότιο να ξέρει, ο συνέλληνα, όσο υπάρχουν λύκοι, θα υπάρχουν πρόβατα. Ήταν αντίθετο, είχε πει, δεν θυμάμαι. Κάτι είχε σοφό είχε πει, πάντω κάτι δεν. σοφό. Προβατα, ξυπνάτε, για στε... Να αυτά που λέω για το Σφακανάκι. Αυτό έλπει να υιοθετήσουμε και Σφακανάκι. Το μόνο που μπορεί να υιοθετήσεις είναι το σαν τη Μπαπαρού να μοιάζεις. Από Σφακανάκι, τίποτα άλλο. Χίλια χρώματα αλλάζεις. Ταιριάζει και σε Τσίπρα, ταιριάζει σε Λαφαζάνη, παντού ταιριάζει. Ναι, Ναι, αποστολή. Ναι, αυτό Αποστολή να σου πω κάτι. Τελικά είμαστε πολύ ερωτικό ρε φίλε. όλοι να μα γράψουμε θέλουμε. Είναι αλήθεια ότι είμαστε ερωτικό λάο. Παθητικά ερωτικό, βέβαια να το πούμε κι αυτό. Θα σύμφωνα, συμβείσμα μεράνα που δεν τα θέλαμε. Α, μια χαρά Λε. παθητική είμαστε. Να σε ρωτήσω κάτι που θέλω. Ρώτα. Εσύ χαρά καθόλου αυτό τον καιρό. Μα όχι, πολύ καιρό τώρα. Πολύ καιρό, δεν κάνεις, ε. Τίποτα, σπυράκια, Είτε, και ο τίποτα να κάνει τίποτα, σπηλάκια μου. Γιατί και εγώ τελευταία φορά που έχω ακούσει για σεξ, είναι μια φορά που πήγα πήγα, πήγα ένα πεντάλοκό από την τράπεζα, τώρα που βγάζω ITM. Το φύγα στην περιφερειακή μου λέει Τα... Το έκανε και εσύ το καλό σου. Το έκανα και εγώ το καλό μου. Ά... Ναι, ναι, ναι, το έκανα και καλό. Κατά πάτα τέτοια. Και πώς το βλέπει, πότε θα αρχίσεις να κανένα μέρε από το λοιπόν. Πώ βλέπεις εσύ Είναι θέμα ανάγνωση να σου την αλήθεια. Εμεί του γ... Λέ... Με το έκανα... την τεράστια κολάρα μα πήγαμε εκεί και του γκάψουμε Λέ... τον πύφλο. Μπράβο, ωραία, ωραία, ωραία. Τώρα το πάμε καλά, τώρα το... και πότε θα εισιώσει αυτό λίγο έτσι να αρθειά να πατήσουμε. Είσιο να... είναι το... ίδιο δοκάρι, άστο, μην το ψάχνει. Ναι. Μια απορία. Βεβαίω. Πώ γίνεται, αυτοί που σε λέγανε σύντροφοι μέχρι 25 Ιανουαρίου του 2015, πριν τι εκλογέ, σε φωνάζαν όλοι οι σύντροφοι και τώρα όλοι σε βρίζουν. Δεν ξέρω, είπα αδέρφια να μην χωριστούμε. Συντρόφια, όλοι ενωμένοι. <laughs> όλοι ενωμένοι στην αριστερά που μα έλαχε. Αριστεροί και αριστερέ, οργανωθείτε γιατί χανόμαστε. Οργανωθείτε στο κόμμα που μα έλαχε. Η <laughs> ψέτα Ά... αυτή η αριστερά μα έλαχε. Αν έχει το θάρρο στην εκπομπή που είχε πάει στα Ισηκουμποντούρου απ' έξω, πώ είχαν βγει και είχαν πάρει την εξουσία. Ξανακάνει να μην έχει παντερά. Σοναπή είναι παλιέξω. Μπορεί. Καλά, δεν ξέρω τώρα αν μπορώ από τα μάτια από όλα αυτά. Για να, θα σε μαζέψουν κατευθείαν, θα δώσουν εντόλε. Να μπω στην πάτε. πόρτα μέσα αποκλείεται. Ούτε απ' έξω θα σε αφήσουν. Θα πάω, τουλάχιστον ένα λούδι να αφήσω ένα λουδι. Σκέφτομαι yeah. να πάρω τα λουδι από την Κεσεριανή yeah. να του τα πάω πίσω. Θέλω να είσαι εδώ. Ναι, γεια σας, ο κύριος Αποστόλης Παπαπαναγιώτου. Ναι, με. Παίρνω για το λάπτοπ με την σχετική αγγελία που έχετε καταχωρήσει. Ναι, ναι, ναι, καλά κάνετε και διαβάσατε τη σχετική αγγελία. Τι θέλετε. Ναι, και πήρα τώρα επειδή είστε λίγο περίεργο στα ωράρια. Ναι. Θέλω να συζητήσουμε την τιμή, παρακαλώ. Βεβαίω, να τη συζητήσουμε. Μάλιστα. Εσεί πόσο το δίνετε, Ε, δεν βλέπετε κάτω που λέει Αγγελία. Ναι, λέει συζητη, συζητήσιμη. Συζητήσιμη, γι' αυτό πήρα να το συζητήσουμε. Μάλιστα, πείτε μου. Πέντε εκατοστάρικα το δίνω. Πέντε εκατοστάρικα. Ναι, τόσο το δίνω, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλει. Ωραία, συζητάμε. Συζητάμε, κοίταξε να δει. Πιστεύω ότι είναι σωστό που το δίνω πέντε Να σου πω το λάπτοπ αυτό είναι πολύ μεταχειρισμένο ή. Εντάξει, κολάνε λίγο τα πλήκτρα, φαντάζεσαι γιατί. Μόνο αυτό, μόνο αυτό που κολάνει λίγο τα πλήκτρα. Έχει και η οθόνη κάτι χαρακέζει. Σε έχω κάνει μερικά άγρια πράγματα. Μυχέσει. Είναι, είναι στην πραγματικότητα ενητέ, πήγα να τι κρατζουνίσω εκεί στο Cyber το sex, να τι γρατσουλήσω λίγο την πλάτη. Είναι γρήγορο ή κολάκι. Κολλά μόνο τα πλήκτρα. Γενικώ είναι γρήγορο αν του βγάλει του Ιού. Όλα αυτά τα site έχουν οι Ιού μέσα κάρκα, κόρε ποτέ, μόνο οι Ιού έχουν, κόρε και δεν, δεν ξέρω γιατί δεν έχουν, τέλο πάντων. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να ξεκολήσει. Δεν μα δουλεύει με συμμεριά. Ναι, αμέ. Ναι, αμέ. Ναι. Καλά. Εντάξει. Αλλά μπορώ και απόγευμα αν θέλετε. Μάλιστα. Πού να περάσω. Σε καμιά σχολή της προκοπής μας και γίνεις άνθρωπος καραγκιόζη. Άγινε <Τι> Εσείς ποιος είστε. Είμαι υποψήφιο της Αριστεράς. Πώ λέγεστε. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Από ποιο, ποιο, ποιο, ποιο, ποιο, ποιο μέσο είστε. Είμαι από την Ελλάδα. Εσείς ποιος είστε. Εγώ έχω όνομα και πόνιμο. Πώ λέγεστε. Είμαι Ευαγγέλης Μαϊμαράκης. Από ποιο, ποιο, ποιο, ποιο, ποιο, ποιο, ποιο, ποιο μέσο ποιο είστε? είστε. Έχω διεύθυνση και όποιος γουστάρει να έρθει να με βρει. Τελειώσατε! Ο Βαγγέλης έχει και όνομα και επώνυμο που δεν συνηθίζεται γενικότερα σε αυτή τη χώρα και στους ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Ο Αλέξης Τσίπρας σε μια από τις ομιλίες της ωραίας τώρα τελευταία ήθελε να πει κάτι έτσι μεγαλειώδες με στόμφο και πνίγεται βήχη. Σε ποια όμως ακριβώς λέξη τον πιάνει ο βήχας. Και φανταστείτε ποιο θα είναι το μήνυμα αν στην Ελλάδα επιβεβαιωθεί το σχέδιο της παρένθεσης. αντιθέτω. Ποιο θα είναι το μήνυμα αν στην Ελλάδα ο ελληνικός λαός επιβεβαιώσει ότι συνεχίζει να πορεύεται με το κεφάλι ψηλά. <coughs> <coughs> Έκλεισε ο λαιμό μου. Επειδή είπε μια λέξη και δημιούργησες μια εικόνα που δεν την έχει υπηρετήσει καθόλου. Έχει προσφέρει το ακριβώ αντίθετο. Προφανώ γι' αυτό ήρθε και ο Βίχα, δεν άντεξε. Ξέσπασε μέσα του, σπάραξε μέσα του. Ο Βίχα. Θα θυμηθούμε έτσι, πηγαίνοντα προ το τέλο, μια καλή στιγμή του παρελθόντος, πολύ παρελθόν, 2000, όταν οι δύο Βαγγέλυδε, ο Μεϊμαράκη και ο Βενιζέλο, από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον σε αυτά είναι σταθερή. έριξαν ένα καυγά τρικούβερτο. παιδική είναι η συμπεριφορά σας. Παίζει με το τρενάκι του ο κύριο Μημαράκη. Α. Ένα λεπτό, επιτρέψτε μου. Γιατί ο κύριο Υπουργό, επειδή δεν μπορεί να απαντήσει με πολιτικά επιχειρήματα, θέλει <αχυλί> να υβρίζει. <σχυλί> το παίζει <σχυλί> με το τρενάκι του, θα το πάρει πίσω. <Κοπορικο> <Τιναι> κοπορικο> <Φαιναι πίνε> μου, <διτσιρικό> Αν θέλει πραγματικά να ξανασυζητήσουμε, Γιατί άλλο παίζει με κάτι άλλο, Και δεν θέλω να υποβαθμίσω και να κατεβάσω το επίπεδο εκεί που θέλει ο Υπουργό. Μας είπατε παιδάκια, μας είπατε παιδική χαρά, Μας είπατε ότι παίζουμε με το τρενάκι. Αυτά τα παιδάκια να δείτε τι θα σα κάνουν 9 Απριλίου. Θα λοιπόν. δώσω το τρενάκι στις 9 Απριλίου Ναι, ναι, εντάξει, ωραία Έψαχνε όλη την ώρα του διαλύματος να βρει ένα επιχείρημα Τι λέσαι, βάλα, μεγάλε Οκτώ <Συσχε> λεπτά σε άκουσα Ναι, κύριε Μαράκη Φτάνει να μιλήσουμε Είπαμε, είστε καθεστώς, μην το δείχνετε συνεχώς Είναι κνευρίζεστε Λοιπόν, άσε τις Σε Καλιά. παρακαλώ, λοιπόν. Θα μας σέβεστε ως αυριανή κυβέρνηση Όπως εμείς θα σας σεβόμαστε ως αυριανή αντιπολίτευση μην, μην κοκκινίζεις τόσο, σε παρακαλώ Λοιπόν, η κύριε Μημαράκη Σε παρακαλώ η Σε μνά αν έχετε την καλοσύνη Όχι μαγκές εμένα μένα. <σοκορίκο> <σοκορίκο> <σοκορίκο> <σοκορί Σε... Όχι μαγκέσαι Όχι μαγιές Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ γιατί τους μάγκε του το πάτησε το τρένο. Όχι, όχι υπάρχουν μεν. Αυτά τη ΩΝΕΔ, σε... όχι σε μένα. Αυτά τι ονεύ, όχι σε μένα. Το δικό μου ύφο και ήθο διέπεται από κανόνες συμπεριφορά και ναι. θα προσαρμόζεται πάντα στο ύφο και το ήθο του συνομιλητού μου, Μάλιστα. ιδιαίτερα όταν έχει παχυδερμία. Και με ήθο και με ήθο, Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί Λαός και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Ήθελα να σου πω ότι διάβασα προχθέ στην εφημερίδα των συντακτών ότι θα. Ιδρυθεί ένα νέο κόμμα που εκπροσωπεί τη νέα γενιά και θα ονομάζεται Οι Τριαντάριδε. Λοιπόν, σε προσκαλώ στον αέρα να συμμετάσχει κι εσύ ενεργά. Oh, η... Όχι. Ελπίδα... Το Τριαντάριδε από το πιάνει. Γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ναι, καλά, από πού το πιάνει το Τριαντάριδε. Δεν ξέρω αν με πιάνει μέσα. Όχι. Πιάνει 30 ακριβώ, λίγο πιο σύντομα δεν πιάνει. Κοίταξε να δει, εγώ είμαι 18. Εσένα δεν σε πιάνει σίγουρα. Άντε να πιάνει 25-35 να πει 30. 25. δεν παίζει. Να πιάνει 28-38, εκεί το λε 30, το 38 είναι κάρτο, βέβαια. Εσύ θα είσαι ο αρχηγός του κόμματο. Θα σε βάλουμε στην κεντρική επιτροπή. Α, ah, τι καλά. Εδώ σα πούμε και <laughs> και το μείνει 30. Πού είναι και πιο ευρύ, πάμε περισσότερο κόσμο. <laughs> Αφιεθεί για την αλλαγή του ονόματο. Εντάξει, έλαγιά. Γιατί κάνετε ορελτίε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Πού να κάνουμε αντιπολίτευση αντιπολίτευση; Πρώτον. Δεύτερον, αν δεν κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, τι θε να κάνουμε συμπολίτευση. Άλλη δουλειά κάνουμε, μα μπερδέσατε. Δεν ξέρω πώ με μπερδεύετε. Μπορεί να μα μπερδεύετε με άλλου που κάνουν συμπολίτευση στην κυβέρνηση. Αλλά όχι, εμεί δεν κάνουμε. Η κυρία πάνου, έχει περάσει πολλά μετά την τόπο. Τι φαίνεται και αυτή αντιπολίτευση, τι θα πάρει. Κάψα, ε. Όχι, την είχα σκεφτεί αυτή τη μα... και λέω ότι θα τολμήσει κάποιο να την πέφτει τη μαλλική ή ότι Βρέ... ε, όχι, όχι, δεν το περνούπ μα την πει άλλο. Γιατί βρέθηκε ένας. Όχι, καλά έκανες, Χρειάζεται να σταραλέω πάντα. Ναι. από Νέα Ζηλανδία. Πώ πάει η ζωή στα ξένα. Uh... Εντάξει, τώρα να στρώνει. Εσύ είσαι τουλάχιστον ποιοτικό μετανάστη. Δεν είσαι σαν και αυτού εδώ πέρα που έρχονται και μα λυρώνουν σ' ακτέ. Όλοι το ίδιο είμαστε. Ε, όχι όλοι το ίδιο. Ο Έλληνα, <σχ> ακόμα και στην προσφυγιά, είναι ανώτερο. Μαλακία, <σχ> <σχ> ίσω είναι ανώτερο. Ναι, και τι, τι α... άλλο. Μην το συζητήσουμε. Εσύ, <σχ> <σχ> αυτό που πληροφορεί και μου άρεσε, έτσι. Ποιο. Ερσερένε, <σχ> σαν το Το καλό είναι του βουνού. έτσι, μπράβο, ναι. Τα άλλα τα αυταπάτη δεν είναι. Άστο δεν πάει. Όσου γλέζου και να χρησιμοποιήσει και να του βάλει από εδώ, να του περιφέρει από εδώ και από εκεί, δεν έχει. Στενα χώρια του οι μεγάλοι είναι Ότι μόνο ένα γλέζο έχουν. Ε, εντάξει, τώρα μιλά και για έναν άνθρωπο που έχει ιστορία. Δεν θέλω τώρα να πω. Και... Μα την ιστορία αυτήν εκμεταλλεύονται. Είναι κρίμα που το χρησιμοποιούν. Είναι και μεγάλο άνθρωπο. Τι να πει. Απλώ τα χάλια. Και σε λίγο θα δει να συνεργάζονται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αποκλείεται. Ε, ε, ε. Γιατί είναι, ιδεολογικά δεν είναι κοντά. Αποκλείεται. Πόσο χαμηλά να φτάσει πια η Νέα Δημοκρατία. Τουλάχιστον με αυτά που βάλατε προηγουμένω αποδείξατε ότι τα λόγια είναι ίδια. Τώρα δεν ξέρω ιδεολογικά, αλλά τα λόγια είναι ίδια. Mm. Και στι πράξει είναι ίδιε. Α με μείνουμε στην ιδεολογία. Από Δεν τη σέβεται κανεί. Χαίρεστο. Ή τέλο η ιδεολογία είναι η πρόφαση για να γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλει και μπλέκει τώρα με αυτά, φορά, Μικρή, φορά, μεγάλη φορά, στα καφενεία. Θέλει και ο Τσίπρας τώρα yeah. να, να πήγε η ιδεολογία. Α το αγόρι μου. Για να λέμε και την αλήθεια, διαφορά ξέρει που φάνηκε η Αποστόλη. Στον Πανούσι, δηλαδή το ξύλο παρέμεινε ίδιο. Αυτόν τον άνθρωπο, τι τον είχε εκεί πέρα. Τον υπουργό ξυλοφόρτωση, να πούμε του πολίτη. να απίστευτα αυτά που ζει ο Έλληνα, έτσι. Εντάξει, την να Ναι. Έλα, καλό χειμώνα. Τι καλό χειμώνα, αγαπητό Στανιώμο, ακόμα δεν μπήκε Σεπτέμβρη. Δε. Είδε ένα σύννεφο, καλό χειμώνα. Χειμώνα, άρα χιόνι. Σύννεφο, άρα φθινόπωρο. Άι, παράτα μα. Ναι. Στο πρώτο σπότ ΛΑΕ, ο γνωστό, πρώην Σιριζέο και νυν λαφαζανικό ταρίφας, οδηγεί το ταξί με το οποίο πάει ο λαφαζάνη στο νομισματοκοπείο. Α, τον Ταρύφα το δικό μα, λε. Λε να αυτό. Δεν μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν. Βρήκα και το χωριό του φοβεράκι. Του Μίκη. Του Σάβρου. φωλοποτάμι, Μια λέξη. Πρώτο γράμμα ήταν Θ ή ψη. είναι. Εντάξει. Σ' άρεσε το Ψή Σάρεσε Σ' άρεσε. <laughs> Σαν ο Καλό μεσημέρι, ξέρω. Ποιο χαίρεται να... σήμερα, χαίρεται κάποιο σήμερα, δεν χαίρεται κανεί, λέγε. Πήρα για τον κύριο Καλαμούκη που είπε ότι θα κοπεί το ΕΚΑΣ να τον επληροφορήσω ότι στη μητέρα μου, 83 ετών, χωρί περιουσιακά στοιχεία, κόπηκε από τον Ιούλιο. Η σύνταξη που πήρε ήταν 300 ευρώ. Πολύ καλά. Να νοικοκυριευτούμε γρηγορότερα, δεν κατάλαβα. Έτσι. Όσο πιο γρήγορα νοικοκυριευόμαστε, τόσο πιο γρήγορα θα βγούμε από το πρόγραμμα. Όχι μόνο. Έτσι. Από το πρόγραμμα. Έτσι. Γιατί γι' αυτό μπήκαμε στο πρόγραμμα, για να βγούμε κάποια στιγμή. Έτσι. Και οι εταίροι μα γι' αυτό μα βοήθησαν να πούμε γιατί θέλουν να βγούμε κάποια στιγμή. Να α, παγιστρωθούμε α, από όλα αυτά. Τώρα σε κατάλαβα. Από τη χρειά τη φωνή σου. Με κατάλαβα από τη φωνή, άκου τη φωνή και κάτι έπαθε, συλλογικό. Όχι, μου αρέσει. Καλισμένω και μένα. Είμαστε σήμερα και είμαι από την Ελλάδα. Του γιατρού και τι μελπομένε αγρίσει, το μακαρτή και θα του μπαλτούρου, του γιου του ανέστη του Τρένια και τι μελπομένε αγρίσει. Εγώ έχω όνομα και πόνη Είμαι Βαγκέλα Μη του Μακαρίτη του κύριμη, του Αντρεφού τη Αρισταία του Αναλλακ. Έχω διεύθυση και όποιο γουστάρι να με βρή. Ξαδέργεια, είμαστε. Α, στο Γεια σας. Πού πάμε; Στο ροπέδιο Αχλοδοχορίου. Γεια σας. Πού πάμε; Να υπογράψουμε νέα μνημονία. Γεια σας, πού πάμε? Το δεύομαι όλο ταχώς προς τον εμφύλιο πόλεμο Γεια σας, πού πάμε? Να κανίσουμε τον απλό πολίτη Είμαστε σε μια φάση που ε, σήμερα είσαι αύριο δεν είσαι Η κατάσταση είναι μπουρδέλος στην Ελλάδα. Ο κ. Μαράκης είναι σε παραλύρημα. Τι λες τώρα. Γεια σας. Πού πάμε. Στο σπίτι του κρεμασμένου.